δικογραφία σε βάρος ακόμα 6 ατόμων. Ανάμεσά τους είναι ο Άλεξ Ρόντος. καθώς σύμφωνα με την Ελλάς ως γενικός γραμματέας της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών υπέγραφε ώστε τα χρήματα να πηγαίνουν στη συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση.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 η Γερμανικό Λάντερ. Μας καπάνε η Γερμανία σαν φίλη ερχόμενη. Και μιας φίλης χώρας όπως είναι η Γερμανία.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 Ο φουχτελ είναις πάρα πολύ συμπαθής άνδραμος, τον πάρα πολύ συμπαθής, ο πάρα πολύ συμπαθής. mir gesagt, fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für Arbeit. Πού είπατε την νημονιακό; Σας λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι οι ιδεότητες. δεν δέχομαι αυτό το Και του Πασόχου μέσα. Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα Έχω γίνεται ρούχα εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν θέλετε αφή. να με απαντήσετε, δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. Σας απαντώ αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι που οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν καρδιά για την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 Δεν Έχουμε ξένη κατοχή Ξένοι κατωριδικά, είναι, είναι στρατιώτες, ξένοι, Για να με γραμβάτα και κοστούμι. Γεια σας φίλοι του πλατεία Radio. Στην πρώτη PAX Germanica 2015, στο μικρόφωνο της πλατείας Παπαδομονολάκης Παναγιώτης. Θέματα της σημερινής εκπομπής, οι εκλογές, στις 2015, στις 25 Γενάρη. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του Έλληνα. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στο ταλέντο και την αξιοσύνη του. Στην πανάρχια επιχειρηματική του ικανότητα. Στην αγάπη του για την πατρίδα. Ωραία, πιο χαρούμενο αυτό. Πιο αισιόδοξο. Με χαμογελάκι. Με το έκανα. Ω, πιο... αυτό έγινε πολύ καλύτερα. Πάμε. Είναι αυτό το λίγο πιο ερωτικό που έτσι, η ώρα είναι το <Κι <Κι> πάμε. Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στη δύναμη του Έλληνα Έχω βαθιά εμπιστοσύνη στο ταλέντο και την αξιοσύνη του Στην πανάρχια επιχειρηματική του ικανότητα Στην αγάπη του για την πατρίδα Δώστε μου τη δύναμη ενός έθνους Για να δείξουμε σε όλο τον κόσμο Τι θα πει Ελλάδα Τι θα πει αξιοπρέπεια Τι θα πει δύναμη ψυχής και τι ακριβώς εννοούσε ο Ελίτης όταν έγραφε για τον ελληνικό λαό. Λοιπόν, η Ρόδος, η και το πίδημα, λένε μερικοί. Ε, λοιπόν, ναι, η Ιδού, η Ρόδος. Και το πίδημα, σε λίγες μέρες, θα το ζήσουμε με την όθηση του λαού μας, στην Κάλπη, στις 25η του Γενάρη. Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσεί. Περίεργες εκλογέ αυτές του 2015 έχουν και έντονο το ερωτικό στοιχείο. Το αισθάνε το Αντώνη Σαμαρά. Ε, έρχεται η Ρόδος, έρχεται και το πείδημα. Λέω Αλέξη Τσίπρα. Στο μικρόφωνο της πλατείας, όπως είπαμε, Παπαδωμανό και Παναγιώτης Εσείς συντονίζεστε στο πλατειαradio.licentumyradio.com ή myradiostream.com, κάθετος πλατειαradio Ή στο πλατειαradio.gr, πατάτε εκεί που λέει, ακούστε μας ζωντανά Είναι η πρώτη εκπομπή της PAX Γερμανικά του 2015 Αρχίσαμε πολύ καιρό να βγάλαμε εκπομπή ε, Έχουμε μαθεί μας στο στούντιο του σταθμού και τον Μίτσο τον Παρνόζα Καλώς τους πατριώτες, γεια σας πατριώτες να πούμε. Πήρα το τρακτράκι και ήρθα εδώ για το φίλο μου να πούμε το, το, το, το, το, το παραγγελτάκι. Εντάξει, τι να κάνω, σε αγαπάω, ρε χαμένο να πούμε, παρόλο που σε γριμάλι κοινωνίας, κοινωνία, σ αγαπάω, τι να κάνω. Όλα αυτά τα λέει ο Μίτσο Μπαρδούζα, επειδή προφανώ ήταν καιρό να έρθω στο στούτο του. του Εσύ του αισθάνεσαι, εγώ, από το, το... Του εγώ το αισθάνομαι. Κοίταξε, αφού ο Μαράν αισθάνεται τη νίκη του. Αυτή τη κίνηση που κάνει του Καλά καλά, οι του πάλανε και ένα μπάχο, κρατούσαν τα χέρια ένα μπάχο, να πούμε και τα λοιπά Καπηλάκι, ράστα, να πούμε και τέτοια Εγώ δεν κατάλαβα αν ο Σαμαράς αισθάνεται την νίκη του ή αν αισθάνεται αυτό που είπε ο Τσίπρας στην προεκλογική του εξεραδέα Με την όθηση του λαού Έχασε που λέει... Να σηκώ κάτι τώρα Ο τσίπρα που λέει αυτά, εγώ δεν το πολυμετράω Διότι θα έπρεπε κανονικά να πει ότι μάγκες βγάλτε μας και θα στήσουμε ειδικά δικαστήρια. Θα έπαιρνε 120% θα προτουσίδησα. Εσύ ίσως αλληδημοκρατία θα έλαμε βέβαια. Αυτό να μην δείξω πέρα. Εντάξει μην του τραβάμε το πράγμα. Χαιρετισμούς σε όλο το γαλλαντικό χωριό της ΠΑΞ Γερμάνικα. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Ρωναίους μετά από πολλές μεγάλες μάσεις. Οι νομαστοί αρχηγοί, όπως ο Βερσεζεντόριξ, αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα του στα πόδια του Ιούλιο 4. <Συλίου> <Συλίου> <Συλίου> Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. Όλοι, όχι, γιατί μια περιοχή αντιστέκεται νικηφόρας που είναι καταστήτη. Μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από τέσσερα αρωμαϊκά στατρόφαλα. Σε <Συλίου> <Συλίου> αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωριμία μας με τον πολεμιστή Αστέρικς. Δεν ξέρω, Μπαρδούζα, περίεργα μηνύματα θα στέλνουν στο τσάξ δηλαδή, ο... ο... που θα διαρρέουν τους ανθρώπους. Κάτι για τρύπες και Κάτι ένα... για τρύπες και τα κούβες, δεν δουλεύει. Ναι, ναι, είναι καλοί άνθρωποι, είναι μας αγαπάνε όλοι να πούμε. Καραμπινιλίκη δηλαδή δεν δεχτήκαμε. Περιμένουμε εμεί πώς και τι, κάποιον να μας πει την τελικότητα. Ωραία, δύσκολο. Ούτε την ημέρα που είχαμε τον τσιγαντιστή δεν μας βρήκαμε τίποτα. Δεν βρεις Μπαρδούζα εύκολα, ούτε το σπίρο το βρεις εύκολα. Δεν το βρεις. Ναι, είναι εύκολο αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, για πε τα νέα, σίγουρα απέξω να πούμε. Εγώ που ήρθα μακριά, το, ε, έχω ανακοινώσει ότι το γαλατικό χωριό τη Παx Γερμανικα πηγαίνει για εκλογέ. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Τώρα, από ό,τι άκουγα καθώ ερχόμουν, η Ελλάδα θα μπει στο. τι ελληνικέ γιατί αυτέ μα καίνε, εννοείται. Θα μπουν στο μηχανισμό στήριξη. Εμένα δεν, μη καίνε. δεν ξέρω, σαν... Εμένα ναι. με καίναν. Δεν Εμένα με καίναν καθώ ερχόμουν. Ναι. Οι τράπεζε ελληνικέ θα μπουν στον Ελλάδο. Θα μπουνε και δεν δε θα μπουνε, είναι κάτι περίεργο αυτό. γιατί ε, λένε ότι θα μπουνε, είπανε σήμερα, αλλά πρέπει να κάνουμε υπομονή και σίγουρα πρέπει να είμαστε σε ευρωπαϊκό πακέτο. Αχα, τι σημαίνει ευρωπαϊκό πακέτο, δανεισμό για τα... Ε, προφανώς, προφανώς, Α, μάλιστα. να είμαστε σε μνημόνιο. Αυτός δεν θα είναι σαν τον άλλο του Έλα το, το, το Έλα δεν το λέγεται το Έλα ε, Μην μπερδεύασαι δεν είναι ο παλιός Έλα Όχι, όχι λέω ο άλλος του Έλα Θέβαζε κάς αγιά και τέτοια Αυτή εδώ πέρα θα έχουμε και τέτοια. Αυτή είναι, είναι χειρότερη ε, Η Ελλάδα λοιπόν Μάλλον θα είναι στον Nerla αλλά και δεν θα είναι στον Nerla γιατί όπω καταλάβατε εδώ στο, στην Πάξη Γερμανικά, στο γαλλαντικό χωριό δεν είμαστε κατώτεροι φιλοί, είμαστε κατώτεροι άνθρωποι οπότε δεν θα σωθούν οι δικές μας τράπεζες αν δεν υπογράψουμε λίμονι Εντάξει να υπογράψουμε, δεν υπογράψουμε το πρόβλημα, έχουμε συνηθίσει να έχουμε άλλη λίμονι Εντάξει, εμείς δεν ακουριαστεί, θα βγαίνει αριστερά τώρα Για πρώτη φορά αριστερά Για πρώτη φορά αριστερά Σύ είπα. Δεν είπα, αυτή του είπα. <laughs> και κατά τη διάρκεια όλη αυτή τη περίεργη πουλεοπλογική εκστρατεία, την οποία δεν καταλάβαμε και ιδιαίτερα ω προ χώρα, ο Αντώνη Σαμαρά και το δημοκρατικό επιτελείο του έχει πάρει σβάρνα τα βουνά, του εύρου, τι εκκλησίε, τα λαγκάδια. Δίνει διαπιστευτήρια δημοκρατικότητα στο Αντώνη Σαμαράκη σε αυτέ τι εκλογέ. Το κράξιμο του μεγάλου που το έβαγε στο περιστέρι, ε, ε. Νομίζω στο περιστέρι αυτό το μεγάλο κράξιμο και γίνανε και συλλήψει σε κάτι μέλη τη Ανταρσία. Ναι, το, το, το γνωρίζω αυτό. Ε, Α, δεν θα... ξέρω αν το ξέρει. Επειδή αυτοί οι κομμουνιστοσημοί, οι Σιριζέοι, αυτοί που καταλαβαίνουν οι Μουσάκη, το βουνάι, οι Λαφαζάνη, δε σε περίεργη. Έρχονται έτσι. να κρεμίσουν του πράξιμου του Ευρώ. Έρχονται να διώξουν του Ευρωπαίου. Έρχονται να διώξουν του κατακτητέ. Τα Θέλουν να δώσουν την ελευθερία πάλι σε αυτόν τον τόπο. Ο Σαμαρά βγήκε στον ευρώ και έδωσε εγγύηση. Θα συνεχίσουν να πεθαίνουν μετανάστε στον ευρώ. Το είπε ο Σαμαρά. Το να τον ακούσουμε, να ακούσουμε τι δημοκρατικότατε δηλώσει του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Αποχωρήσαντα. Καλά, του Πρωθυπουργού, Του Πρωθυπουργού. Το το του το Πρωθυπουργού. Διαβάζει Ο Φράκτη που είναι πάνω από 10 χιλιόμετρα είναι το αποτρεπτικό εμπόδιο που απέτρεψε την εισρωή χιλιάδων λαθρομεταναστών που έμπαιναν ανεξέλεγκτα μέσα στην Ελλάδα, μέσα ο Θράκης. Και που είχαν δημιουργήσει χρόνια το τεράστιο πρόβλημα που έχει όλος ο ελληνικός λαός. Και είναι αυτός ο ίδιος ο φράχτης που ορισμένοι θέλουν να τον κρεμίσουνε, να τον ρίξουνε. Γιατί δικιά τους άποψη είναι ότι πρέπει να μπαίνουν οι λαθρομεταναστές και από πάνω να τους δίνουμε και ηθαγένεια και να τους δίνουμε και ταμεια και νοσοκομιακή περίθαλψη. Κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να το επιτρέψει ο ελληνικός λαός. Οι κορισμένοι, επειδή το βάλανε τώρα αυτό το θέμα, ότι θα πρέπει ίσως να κατεβάσουμε τις εικόνε στους δημόσιους χώρους, από τη Βουλή και τη Δημαρχία μέχρι τα δημόσια καταστήματα και τα, υπουργεία, τα σχολεία. Και βεβαίως στα σχολεία μα. Αυτέ οι εικόνε δεν θα κατέβουν ποτέ. Το ο ελληνικό λαό πιστεύει. Μια εικόνα τη Παναγία ήταν και το δώρο του Δημάρχου Φιλιατών Σπύρου Παπά στον Πρωθυπουργό, τον οποίο όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, τον υποδέχθηκε δεύτερη φορά, καθώ ο εκπρόσωπο τη Δάπνου Δουφουκού στο Πανεπιστήμιο Πάτρα, τον είχε καλωσορίσει ο ομιλητή με την ιδιότητα του Βουλευτή Αμφιθέατρο. Οι εικόνες της Παναγίας ανταλλάσσουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, μην αγχώνεστε, οι κομμουνιστοσυμμορίτες του Σύρις αυτοί οι βελουχιώτιδες, δεν υπάρχει περίπτωση να, να βγουν λέει η κυβέρνηση, οι εικόνε θα μείνουν στη θέση τους, αυτή η θεομάχη δεν θα ανέβουν στην εξουσία. Το ίδιο και ο φράχτη του Εύρου θα μείνει σε θέση του να φυλάει του Έλληνε, με τυχόν και φύγουν στο εξωτερικό. Τον φράχτη του φυλάει η Παναγία η Ευροκρατούσα. Η Παναγία η φροντεξοκρατούσα, θα έλεγα. Η Ευροκρατούσα γιατί κρατάει και τον Νεύρου και το Ευρώ, κατάλαβε. θα κρατάει η Παναγία έτσι, τον έχει τον του Νεύρου και από το άλλο το Ευρώ και τον Αντώνη τον έχει κάπου. Δεν ξέρω τώρα που τον έχει τον Αντωνάκι. Εγώ ναι. έχω αρχίσει να υποψιάζομαι ότι ο Εύρο δεν φτιάχτηκε για να μην μπαίνουν οι αλλά για να μην βγαίνουν οι Έλληνες. Κλεμμένο, βέβαια. Πολύ καλό. Καλό ανακλεμένο, αλλά, αλλά κλεμμένο. Και δεν είναι μόνο ο Αντώνης Αμαρά ο δημοκρατικό άνθρωπο, το παιδί του Αβαίνο, το Rangers και τον Κεντάβων, ο οποίο δίνει διαπιστευτήρια σε όλο το συντηρητικό κόσμο, δεν πρόκειται να έρθουν να μα πάρουν τα σπίτια ή που στο και όλα αυτά. Είναι και ένα παλιό γνωστό, παλιό γνωστός, καλό παιδί στην Λέντ του Παπαδόπουλου, Αυτό είναι το τσεκούρι που βγαίνει και σε κόσμο Λυκάκη. ο οποίος μάλλον είναι έτοιμος να πάρει το τσεκούρι του και να ξαναβγεί σε Ριάννη για να μην, ξανα, να μην καταλάβουν τη χώρα η αριστερα Θα πρέπει να πούμε και κάτι ακόμα ότι η δικιά μας γενιά τη χώρα δεν θα την παραδώσει στην αριστερά. Yeah. Δεν πρόκειται να τους αφήσουμε ό,τι κάνει εκείνο το πιο χρειάζει να κάνουμε. Ό,τι περασπίστηκαν οι παππούτες μας και Γιατί το νόημα της αντιπαράθεσης την επόμενη Κυριακή, το νόημα των εκλογών, δεν θέλω να ξεγελιέστε. Δεν διαλέγεται ούτε ένα κόμμα, ούτε διαλέγεται ένα οικονομικό πρόγραμμα. Η επόμενη Κυριακή είναι μια τεράστια ιδεολογική σύγκρουση. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Είναι η σύγκρουση ανάμεσα στον κόσμο της ελευθερίας και της πατρίδας, ανάμεσα στις αξίες της πατρίδας, της δυσκίας και της οικογένειας που εκπροσωπούμε εμείς και στον ισοπεδοτισμό που εκπροσωποί αριστερά. Δεν θα νικήσει η αριστερά την επόμενη Κυριακή. Αυτό πρέπει να του πούμε, γι' αυτό πρέπει να αγωνιστούμε, αυτό πρέπει να τους βεβαιώσουμε. Κύριε Σπορήντα, επειδή αναφέρεστε σε αδικήματα, θυμήθηκα τώρα ότι παλαιότερα σε ένα άρθρο σας είχατε ταχθεί υπέρ τη θανατική ποινή. Ισχύει αυτή η άποψή σας για ορισμένα αδικήματα ε;&#x0393;ιαλα όμως δεν έχει περιθώριο. είναι μια πια θεωρητική άποψη, δεν έχει κανένα περιθώριο, Η Ευρώπη έχει πάρει θέση σε αυτό, επομένως νομίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο πολιτικά δεν τύφεται. προσωπικά παραμένω πάλι σε ένα θεωρητικό και υπέρ. φιλοσοφικό επίπεδο, υπερ, αλλά πολιτικά δεν έχει κανένα ένα δικαίωμα. Θα एक्सपेरिμέντουσε, ή θανατικήပင်. Είναι ένα κρεομέτρο, όμως το σήμα μας είναι η θανατικηပင ειναι ενα κρεομετρο ότι το βέβαια. Ε, την αγοράβουν κατάχαση η Ευρώπη έχει πάρει αυτό. Ναι. Ε, και, δε, δεν δεν το θέμα, αλλά αυτή η συζήτηση όπως ξέρετε είναι μια μεγάλη συζήτηση κάτι εξοχήν υπάρχει Ηνωμένε Πολιτείε. το επιχειρήματα υπέρ τη αναδικής είναι ότι χρειάζεται έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δύναμη αποτροπής mm -hmm. και για οι εγκλήματα όπως ε, φανταστείτε παραμενός χάρη μπορώ να σκεφτώ ένα τώρα να σας πω το μια, φανταστείτε μια δολοφονία ε, εγγύου για όπου έχει προηγηθεί βιασμός και η οποία μπορεί να γίνει και με πάρα πολύ σκληρό τρόπο. Ο πρώην γενικός γραμματέας της ΕΠΕΝ υπουργό της κυβέρνησης Σαμαρά της κυβέρνησης Παπαδήμου πιο πριν ο μνημονιακός Υπουργό Μάκης Βορύδης είναι έτοιμο να ξαναρπάξει το τσικούρι του και να βγει σε στου δρόμου, να κυνηγάει τους αριστερούς που έρχονται να πάρουν τα σπίτια του ηχητικού που ακούσατε στη συνέχεια ε, το δεύτερο ηχητικό που ακούσατε δεν ήταν ε, φρέσκο, τωρινό ήταν περσινό προπέρσινο όπου ο νομικός ε, Μάκης Βορύδης φτάσεται υπέρ της θανατικής τώρα που είπους ο, ο νομικός Μάκη Πιόν η περασπίζεται του να πούμε στα δικαστήρια. Εκτό στην ενέργεια. Ετό στην ενέργεια, να πούμε. Το άλλο περασπίζεται. Ήταν η περασπιστή και του. Ποιο δεν ήμει όλα το. Α, το, του τέτοιο, του άλλα. Τουλάρε, τον άλλον άρεει, τον άλλο να πούκαν τέτοιο. Μελισανίδη, να πούμε, δεν ήταν και του Μελισανίδη. Πρέπει να ήταν και το ε? Μελισανίδο, δεν είμαι σίγουρο. Πόσο τα καλά πειάνε πούμε, όταν θέλει έναν καλό νομικό σύμβουλο. Δημοκράτη. Ο Μάκη είναι... είναι παρόν. Είναι εγγύηση. Μάκη Βουρίδη μαζί με τον άλλο Δημοκράτη, τον Τάκη και <Τοντάκι> τον Μπαλτάκο, <συντάκι> ήταν στην Ενέργεια. <συντάκι> ήταν υπερασπιστέ τη Ήτανε... Ήτανε... Ήτανε... Ήτανε... Ήτανε... Ενέργεια. Ήτανε... Ναι. Ε, Φίλε του πλατεία Ρέντιο. Και... και ζητήσαν τη θανατική για αυτού που πλήρωναν σαν μαλάκι στην Ενέργεια και η Ενέργεια τα έπρεπε. Όχι, τη θανατική ποινή λέει είναι μόνο για περιπτώσει βιασμού. Οπότε ξέρει, θα έχουμε το νομικό άλοθη. Όχι, κοίταξε αν αυτό το έχει ψηφίσει να πούμε τότε αυτά τα καθήκια που είναι μέσα στη Βουλή σε περίπτωση που έπαιρνουν λαό στην εξουσία θα έπρεπε αυτούς να τους καθαρίσει δηλαδή την έχουν βιάσει και η χώρα δεν την έχουν βιάσει αυτό, εκεί κανονικά για βιασμό που πάλις, να Φίλοι του πλατεία Radio στέλνετε τα μηνύματά σα στο chat του σταθμού στο Ας. πλατεία Radio listen to my radio ή στο άλλο chat του σταθμού κάτι δράμεις. δεν το έχουμε ανοίξει στο myradio streaming.com κάθετο πλατεία radio. Θα σα συνιστούσα να στείλετε στο listen my radio. Να σα πω και το άλλο τώρα, επειδή είπε στον Βουρίδι <σ kimse noise> και την έννοια το το το... <σ buzzing> του καλού, το παιδί του Γεωργιάδη, Άλλο Δημοκράτη, ο οποίο βγήκε και είπε ότι πρέπει να γίνει πληστηριασμοί από τι τράπεζε τα διότι έτσι αναπτύσσεται η κοδομική δραστηριότητα. Δεν είναι καταπληκτικό, τι μυαλό είναι αυτό, α Φοβερό έτσι. Μιλάμε για <το> μυαλό. Είναι και δύο αυτοί. Είναι η σύγχρονη. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το έχουμε ξαναπεί, αλλά. <μιλίδι> η γεγονό είναι δηλαδή. τώρα πλέον. <μιλίδι> πρέπει κάποιο να είναι τη τυφλό να μην το βλέπει αυτό το πράγμα, έτσι. <μιλίδι> οι Γερμανοί <μιλίδι> δεν έφυγαν ποτέ από την Ελλάδα. Οι Γερμανοί <μιλίδι> μα νίκησαν κατά κράτου. χωρί να ρίξουν ούτε μία του φυκιά, μεγάλε. <μιλίδι> Άφησαν εδώ πέρα τα παραπέδια, να πούμε κι αυτά. και χαμό στο σώμα. Και επειδή τώρα το είπα και αυτό, θυμήθηκα που βγήκε ο παζάκι σε μια εκπομπή και είπε του την εξή ιστορία. Είναι, είμαι, λέει, στον δρόμο, με βρίσκει ένα κουκαρά, μου λέει: Σε παρακαλώ, εσύ που είσαι αναγνωρίσιμο και οι ιστορίε, μπορεί να έρθει μαζί μου στην πορεία να πούμε. Διότι πήγανε και με, είχα στο λογαριασμό μου 500 ευρώ, ξέρω πόσα έχει ο άνθρωπο. Και πήγαν και τα πήρανε γιατί προσθούσαν, α πούμε, αυτά. Ήταν φορτηγά, ήταν κλέφτη. Έτσι, προ... Έλληνα από ένα πατεώνα. Ο Ναζάκη που συνεργάζεται με του Απατεώνου πήγε μαζί του και πήγανε στον Έφορα. Και ο Έφορας, μισχυμένο του κεφάλι, λέει: Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Διότι δίπλα του είχε ένα Γερμανό, τον επόπτη τη συγκεκριμένη εφορία, ο οποίο του έλεγε το νόμο. Του νόμου! Ό,τι λέει του νόμου! Και διάταζε του. Ο ελληνικό νόμο ή ο μνημονιακό νόμο? Δεν υπάρχει ελληνικό νόμο. Mm. Ένα είναι ο νόμο. Ένα είναι το δίκαιο στην Ελλάδα. Γερμανικό νόμο Uber δηλαδή τα λέμε τώρα. Και μια και ο Μπαρδούζο εδώ σε πάσα για γερμανικό νόμο Uber γράφει build αυτέ τι μέρε. Θα πάρουμε ανάσα, πολλέ ανάσα. Γράφει build. Σόιμπλε, λέει στην build. Η λιτότητα στην Ελλάδα πρέπει να συνεχιστεί. Ή βέβαια πρέπει, γιατί τώρα βλέπεις έχουν αρχίσει και δυνατήσουν. Παλιά κάτι κάτι που μάρκετ είχαμε γίνει, τετός αναγκώνε. Κατάλαβες, φροντίζουνε επειδή για τη σιλουέτα μου. Όταν στέλνουν το Βενιζέλο για διαπραγμάτευση είναι λογικό να έχουν αυτή την εικόνα για τον Ντέβι. Έτσι, να μίσουν να, τους λέει, όλοι έτσι είναι αυτοί και πέρα από τις μακαρουνάδες και χάναν. <συσίλω> Άλλο άνθρωπο της Bild, η οποία είναι χέρι-χέρι με τον Ρος Πιτζαφέρη, με το Αντώνιο Σαμαράκ. Το Σαμαρά. ίδιο κάνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακροαριστέροι απαταιώνες. Είναι τη άκρα αριστερά. Τι λέρε, επειδή. Ναι. Στην, που... Στην εκπομπή που είχα κάνει για τη Μέρκελ, που, που είχα με στοιχεία αποδείξει ότι το 90% των μέσων μαζική ενημέρωση στη Γερμανία ανήκουν σε σιωνιστέ, όπω σιωνιστέ φίλου έχει και η Άγγελα Μέρκελ, η οποία είπαμε ότι είναι Εβραία, Πολωνοεβραία, έχει αλλάξει το όνομά τη. Λοιπόν, εκεί πέρα φάνηκε ξεκάθαρα λοιπόν, Ποιοι κάνουν κουμάντο σε αυτή την ιστορία. Επομένω, τι περίμενε δηλαδή σε την πηγή. Εγώ δεν το περίμενα αυτό Δεν το περίμενε, στελαχωρήθηκα Επίσης επειδή η Ελλάδα στην προεκλογική περίοδο έπρεπε να, να πάρει πολλές ενέσεις φόβου Για να πάρει να ψηφίσει σταθερότητα και εγγύησε Έπρεπε να πάρει πολλές ενέσεις φόβου Εκτός από το bank run που γίνεται, τις καταθέσεις που φεύγουν Τους ξένου ή που λένε θα επαναφέρουν τον Brexit Ανακαλύψαν και τις αντιστέσεις Υπακούεται αυτό με τους πούμε, του διχατιστέ να πούν του χαρτί του Σούπερ, αλλά δεν είναι για την Ελλάδα, είναι για όλη την Ευρώπη. Να πούμε. Να, ναι, αλλά το έκατσε πολύ καλά το Βαντώνι. Τι τώρα που πει για το Σόιμπλε, τον είχα βάλει την άλλη φορά και παίξει, δεν τον έβαλα εγώ, ήταν ο λιτερινό τύπο. Ούτε τον έβαλε στον κήπο. Τον είχα βάλει και παίξει στον κήπο, <laughs> λοιπόν, του Σόιμπλε, ο οποίο λέει, στη συγκέντρωση και τα λοιπά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέτοια, ότι το 2009 είναι η πρώτη χρονιά τη παγκόσμια διακυβέρνηση. Το Σόιμπλε είχε βάλει τον τέτοιο, νομίζω άλλο ήταν. Ποιος ας ευρω... Α, το, το ναι. Ποιο ποιος να το πει, αυτό δεν είναι ο χρησμένο να πούμε. Ο αυτοκράτορα τη. Και ποιο ήταν το πρώτο πειραματόζωο τη παγκόσμια διαγυβέρνηση. Ποιος... Ποιο ήταν, δεν ξέρω. Πάντω, εγώ που πήγα να βγάλω τα λεφτά από την τράπεζα δεν με αφήσανε. Δεν μπορούμε, λέει, κύριε, να σα δώσουμε ένα ευρώ εδώ πέρα από την τράπεζα. Διότι κουστίζει περισσότερο να απασχολήσουμε τον υπάλληλο. Ή με του κρατήσαν το ευρώ. Πώ θα κάνω εγώ background. Είσου είναι έτοιμο να κάνεις την παντρά και δεν τις αφήναμε. Δεν πω να πήγαμε. Εκτός των άλλων, εκτός των άλλων ε, η Νέα Δημοκρατία υπόσχεται φονοκληρογικά, ότι το μνημόνιο τελείωσε, και ότι δεν υπάρχουν άλλα μέτρα. Δεν υπάρχουν. Τους πιστεύεις, ε. ε πιστεύω, ε, πιστεύω να σου πω κάτι γιατί. Διότι, το 2010, υπογράψανε, θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Υπογράψαν το 2010, ότι από 1η 1 του 2015, δηλαδή φέτο mm -hmm. Όλοι τι συντάξει θα πάνε στα 350 ευρώ. Όταν λέει ο άλλο δεν θα κόψει τι συντάξει, δεν θα κόψει. Δεν θα το ψηφίσει. Αυτό τώρα δεν θα ψηφίσει άλλο νόμο. έχει το νόμο, Μή, έλα. ψηφίσει και άλλο νόμο. Και έχει και ένα σωρό Δηλαδή ότι θα παραδώσει τον ηρό Πρόσεξε. του 2009. Συγγνώμη. Την είχαμε κάνει και την εκπομπή για την ελληνογερμανική ε, συνεργασία. Δεν υπέγραψε ο Γεωργάκης με του Γερμανού. Ότι έχουμε παραδώσει την ενέργεια. Α, το νερό. Του Δήμου. Τι κάτω δεν τώρα ότι τα, το, την παιδεία, την υγεία και τα παραδώσανε όλους στου Γερμανού. Με υπογραφή δεν το έχουν υπογράψει. Το έχουν υπογράψει. Άρα δεν χρειάζεται μνημόνι, Τι έδωσε το μνημόνι. Πάντως ε, σε λέει δεν έρχονται άλλα μέτρα. Καινούρια. Και ο, και ο Ντόνη το λέει. Αλλά ο, ένας ευρωβουλευτή του Σαμαρά, μάλλον έπρεπε να κρίση αλήθεια και λέει ότι θα έρθουν καινούρια μέτρα. Δεν Χωρίς από την το... είμαι... γραμμένα, δεν ξέρει. Δεν το ξέρει από του έχουν υπογραφεί αυτά και έχουν τελειώσει να πούμε. Είναι άσχετο. Άκου... Α, per... α... Ασ... τον ακούσουμε, είναι ο Κίρτσος. Κάποτε ήταν Ξοκουẹ, ο Κουκουέο Κίρτσο, τώρα πώ έγινε τόσο. μι μιλέ για τον Κίρτσο να πούμε, κα... <σλί cooker> τα παίρνω, pareng, δεν μπορώ. Το ξύχαμε αυτό. Τώρα δεν το τώρα θα τον ακούσει κιόλα. Όχι, μην με το χάνει. Πάρτον. Αυτέ οι 23 μέρε θα περάσουν γρήγορα, πέρα από τον εντυπωσιασμό κτλ. Αλλά θα έρθουν τρεις, τέσσερις, πέντε εξαιρετικά δύσκολοι μήνες. Mm. Δηλαδή, εάν μεν κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει να κάνει αυτά που δεν έχει κάνει, αυτά που έχει υπογράψει και δεν έχει κάνει, αυτά που έχει υπογράψει και δεν έχει κάνει. Το, Το πρέπει βασικό πρέπει. μέτρο που χρειάζεται αυτή τη στιγμή, και ξέρω ότι θα στενοχωρήσω τους τηλεθεατές, είναι μια οργανωμένη ε, μείωση των συντάξεων.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 δεν θα μπορέσετε να διατηρήσετε το λεγόμενο πρωτογενέ πλεόνασμα mm -hmm. και αν δεν έχετε πρωτογενέ πλεόνασμα δεν, δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε, δεν θα είναι βιώσιμο ας πούμε, το χρέο στην. Γιατί αντι... είδου μείωση μιλάμε και για ποιου στου κόσμοί. Γι' αυτό σα λέω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό διάλογο. Εγώ λέω, για παράδειγμα, ότι α βγει κάποιο ο οποίο έχει τι πλάτε, μπορεί, στέκεται στα πόδια του και α πει ότι ξεκινάμε από τα Αρτηρέ, ότι βάζω ένα πλαφών 2000 ευρώ το μήνα. Για να πούμε μετά στη συνέχεια τι μειώσει θα πρέπει να γίνουμε και προς τα κάτω, αλλά άλλο να έχεις μια οργανωμένη, δίκαιη αναπτύξη. Μια μείωση συντάξεων είναι το ένα. Πάμε βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνα. Επίση είναι μαζί μας η κυρία Νάντια Βαλαβάνη και αυτή η υποψήφια στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με τον ενεργό σα έγινε σεισμό στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνα. Είχαμε 3,3 στο το επίκεντρο. Πολύ μικρό. Την άλλη Κυριακή θα είναι ο μεγάλο σεισμό. Αν γίνουν εκλογέ θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε και εσείς. Δεν έχουμε άλλα μέτρα, λοιπόν. Μόνο αυτό που έχουν ήδη υπογράψει. Λοιπόν, κοίταξε να σηκώ τώρα κάτι να πω. Ο μάθουσαν στους κουμπινές να πω, εντάξει. Εντάξει, είναι η γιατρός κτλ. Θα βγάζει τα φράγκα του, παίρνει, ξέρω, 7 χιλιάρικάκια. Καθαρά. Λοιπόν, να αυτό το καθήκιο κύτσου είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σωστά. Mm -hmm. Οι προβληυτέ δεν είναι ότι είναι και δεν ξέρω ανήξει κάποια επιτροπή η πέθυνο και τα λοιπά. Λοιπόν, που σημαίνει δηλαδή ότι καθαρίζει ένα 30ράκι το μήνα. Λέμε τώρα και τα μιστά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλή Εντούτοι μεταξύ, οι προβληυτή, να πούμε, παίρνει τα 30 χιλιάρικα, καλά, 30-33 γύρω εκεί είναι. Λοιπόν, και ο τύπο αυτό με περισσότερο θράσο λέει στην γιαγιά. Που δεν έχει να πάρει τα φάρμακα της να πούμε και τα λοιπά Λέεις του πιτσερικά Όταν λέω πιτσερικά καταλαβαίνεις σαν και ένα πράγμα ένα, ναι, νιάτο. Έτσι, ένα νιάτο Του λέει δηλαδή ότι κοίταξε δουλειά δεν θα έχεις λεφτά δεν θα έχεις, το παγκάκι θα κοιμάσαι Θα βάλουμε καρκιά να μην κοιμάσαι το και Αλλά δεν έχει σημασία Και όλα αυτά και γυρίζει και λέει, μα δεν γίνεται αλλιώς. Mm. Του λέει, τροϊκα ότι έχουμε έλλειμμα ξέρω εγώ από τον προπολογισμό και δεν τα έχουμε πρωτογεννάς πλεόνασμα μάνα πούμε. Και Κι άμα δεν έχει πρωτογεννάς, του γαμάς κύριε πρόεδρε δεν του γαμάς, πες μου να πούμε. Τα παίρνεις του κρανίου ρε φίλε. Μ' αρέσει, μ αρέσει που μου είπες πρόεδρε, μ' άρεσε. Είναι, πως το λένε ε? Εκ του παρισσού, πολύ σωστά το είπες, γιατί προέρχεται από το ΚΚΕ. Ένα περίεργο πράγμα. Ε, Πώ ξεκινάς από το, το ΚΚΕ και με την πάρδο τον το χρόνο πιάνει τεράστια δεξιά. Μην δε μιλές για το ΚΚΕ, να πούμε, γιατί όταν λέγανε οι άλλοι ρε παιδιά εδώ πέρα έχουμε ένα πράκτορα να πούμε τη γκαγκετέ, και έχουμε και πράκτορα τη κήπε μέσα να του ξεμπροστιάσουμε να του πούμε ποιοι είναι, στελέχη να πούμε κτλ. Και, και το παίζανε όλοι καρδάρα. Μην εκτεθούμε, λέει. Ας είναι μεγάλη, μην εκτεθεί. Έχεις εκτεθεί ήδη να πούμε. Τι να τώρα, δηλαδή. Αλλά όταν τσακού του, που στη δύναμη έχουν τόσα χρήματα να βγαίνουν και να λένε ότι πρέπει ο κόσμο να πεινάσει και ο άλλο. Σ' είπα για το γελίο ότι είπε, το είπα, δεν το είπα Με το. Τι το ω γελίο ακόμα. Τον είπα, είπα προηγουμένω. Μου λέει να γίνονται κατασχέσει στα σπίτια και τα λοιπά. Mm -hmm. Του πλακώνει επειδή ήμουν, α πούμε, δηλαδή δεν δε, δε, δε μπορώ να πούμε. Ξέρει, προσπαθώ να κρατήσω την ψυχραιμία μου και δεν μπορώ. Σε βλέπω μέσα για προτροπή, Σε βαία. Είτε, Ή... Καλά, δεν χρειάζεται να ακούω αυτά για να με πάνε μέσα. Είσαι αγανακτισμένο, καταλαβαίνω. Όχι αγανακτισμένο. Θε ποιο άλλο είναι, είναι αγανακτισμένο, Ποιο, ο Παπανδρέο. Για άκου τον, είναι αγανακτισμένο. Είναι αγανακτισμένο, ο, ο, ο Παπανδρέο. Άκουσε τον. Εγώ πήγαινα και διαπραγματευόμενα σε μια Ευρώπη που είχε τιμωρητική διάθεση απέναντι στην Ελλάδα. Το γράφει ο κύριο Γκάιτνερ, ο Υπουργό Οικονομικών τη Αμερική. Ότι είχε ε, μεγάλη έκπληξη και φόβο ότι αντί να βοηθήσουν την Ελλάδα θέλαν να την τιμωρήσουν εγώ πήγαινα και είχα μπροστά μου τις αγορές που δεν μας πίστευαν και ανεβαίναν τα spreads. και ερχόμουν στην Ελλάδα για να μιλήσω γυρνώντας από τις διαπραγματεύσεις αυτές αφού έκανα το γύρο όλο του το πλανήτη δύο φορές και ερχόμουν στην Ελλάδα και άκουγα να με πετροβολούν οι διάφοροι από την εξέδρα εκεί που παλεύαμε τα, τα θηρία μέσα στο γήπεδο και όχι μόνο αυτό όχι μόνο με λιδωρούσαν αλλά λέγανε ασύστολα ψέματα. Εγώ έκανε το πατριωτικό μου καθήκον δεν με ενδιαφέρει τι άκουγα από τους αγανακτισμένους που στρέφανε εναντίον, γιατί και εγώ αγανακτισμένος ήμουν κύριε Χατζης Νικολάκη αγανακτισμένος ότι παρέλαβα μια Ελλάδα, μια Ελλάδα <laughs> την οποία δεν θεραπεύει ποτέ να έχει φτάσει σε αυτή τη θέση είπατε και σηκώσαμε να βάρω που δεν μας αναλογούσε Κύριε Πρόεδρε είπατε για τους αγανακτισμένους λοιπόν, και έχω πολλά ερωτήματα Τα περίμενα λοιπόν από τα μέσα ναι. ε, να μην ένα κλίμα ανη στον πρωθυπουργό της χώρας, όταν πήγα στη Ρωσία και γύρισα και είπα, δεν υπάρχουνε από τη Ρωσία λεφτά. Πόσες άλλε μαλακίες θα ακούσαμε, Θεέ Ήταν Ήτανε αγανακτισμένος αυτός. Αυτός δεν υπέγραψε την ελληλογυρμανική συμφωνία γαμό του κερατόμου, να πούμε τώρα. Αυτός... Του, τον αδελφό του δεν πήγε ο Καμένος στα δικαστήρια, τον Νίκο, πώ το λέει τον αδελφό του. Μήθος ο Μανδρέ. Αυτό δεν πήγε στα δικαστήρια και έχει κερδίσει δύο δικαστήρια διότι του καθήκει εκείνο έπαιζε με τα CDS εκείνη την εποχή που γινόταν της κουτάνα. Δεν τρέπεται να λέει στον κόσμο όταν Ρε άστον αυτόν αρε. <laughs> αυτοί που πηγαίνουν και του κοιτάνε και τον βλέπουν και τον ακούνε και δεν τον πλακώνουν, αυτοί δεν τρέπονται. Αυτή δεν τα πούνε. Η πλοψηφέ του είναι κλακαδώρε. Κάνε τηλεκομένα, κλακαδόρε. Αυτή είναι δουλειά. Δεν το δαφυγότητα. Είναι του χουράψα μαλάκας να πούμε. Είναι... Πολύ... Είναι δεν πάει να γίνω κλακαδόρο ή το εύκολο πάω. Είναι με το ένα και τα δύο πόδια ζωντά. Άμα το κερατόρ μου, τα παίρνω στο κρανίο σου λέω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Αγανακτισμένο, εγώ δεν είμαι. Με τίποτα. Είμαι πολύ ψύχρεμο. Είμαι πολύ ψύχρεμο. Ένα πράγμα Σε θα πω ξέρω. μονάχα, γιατί δεν θα προλάβω, επειδή πρέπει να φύγω. Ένα πράγμα θα πω. Ότι έχω εμπιστοσύνη στου ανθρώπου, στου Έλληνε, οι οποίοι είναι η βάση. Αυτοί οι άνθρωποι που θα ψηφίσουν το ΣΥΡΙΖΑ να βγει Του, του γκαμένο κτλ Την ανταρσία Και έχω εμπιστοσύνη ότι μόλις κάνεις κυβισθήσεις να πούμε, ο... ο Αλέξης Που τι έχει δεδομένε, Πλάκα μη <laughs> Πλάκα μη <μικάλες. laughs> Εσύ δεν έχεις εδώ πέρα το ηχητικό που λέει για την κάρτα του πολίτη κτλ Ε τώρα γιατί σπολιάρες τι σημαίνει πουλάρω, ερέω. Θα σου εξηγήσω. Νομίζω ότι το σπουδάρο ξέρω εγώ τι σημαίνει σπουιλάω, δεν με τριλάνε να πούμε. Θα σου ξεκινήσει. Σε ένα σποίλιο στο κελάσει, πώ εγώ έχει το σχολιάζω spoiler <laughs> Λοιπόν, λοιπόν, αυτό, εμπιστεύουμε αυτόν τον κόσμο που μολις προδοθεί θα βγει στα κάγκυρα και θα τελειώσει πόντι και θα καθαρίσουμε να πούμε. Εκεί ποντάρο. Εκεί ποντάρο. Μόνο μην το κάνουμε πολύ γλυκά. Έτσι. <laughs> και μην ξεχάσει να πει του τι παιχνίδι μας παίξανε παίζουν στην πλάτη μα με τους φτάχα. Ισλαμιστές να πούμε και τα λοιπά, του οποίου τζιχαντιστέ χρηματοδοτεί η Καλή Δύση. Πάντα. Εντάξει. Και για το παραμύθι εκείνο που παίξει με του Ισραηλινού και Ισουήλ, και, και, περιμένουμε, και περιμένουμε και εκπομπή που αρνείται του Ισραηλινού. Που σίγουρα θα έχει μαζέψει. Έχουν μαζέψει πολύ πράγματα να πούμε. Αν και είπαμε και διάφορα στην εκπομπή με το... του Αθροφόρου, ναι. είπα και διάφορα, αλλά έχω και άλλα να πούμε. Έχουν πολύ πράγματα. Λοιπόν, θα την κάνω την εκπομπή αυτή, τα στοιχεία, θα την κάνω. Λοιπόν, σα αφήνω, καλή συνέχεια σε δεν ξέρω τι <laughs> είσαι, Ζεσουί Ζουλή, η Μητριλή, η Πέμπορ και πουλά φυλάκια στο, στο ακροατάκο μου του νου ε, του ένα χέρι στο μυαλό και του άλλου στην κάλπη. Δεν πιστεύω βέβαια σε αυτά τα πράγματα εγώ. Κοινοβουλευτικέ δημοκρατίες και μαλακίες να πούμε τέτοια πράγματα, αλλά τέλο πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε να ψηφίσουμε. Ένα όπλο έχουμε. Α τα ξεπεράσουμε. Και άμα δεν τα διώξουμε, θα θεία ο Μπορήτη να μα το όνειρο. Πάτε yeah. για. Γεια Σμπερδουζε. Υπότιτλοι Αμα coeur... στην αρχή της εκπομπής ακούγατε πιο δυνατά τη μουσική από όσο πρέπει και εγώ την άκουγα πιο δυνατά από όσο πρέπει είχα βάλει τον ήχο δυνατά Συνεχίζουμε λοιπόν Build. Η λιτότητα πρέπει να συνεχιστεί στην Ελλάδα Έτσι λέει ο Σόιμπλε Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακροαριστερή απατεώνες Θα έρθουν τρομοκράτες σαν πρόσφυγες τρία καθόλου τρομολαχδικικά δημοσίευματα από την αριστερή Κητρινι Κολοφιλάδα. ραίνει σε πόστο. Ο Τσίπρας είναι κίνδυνο. Σولت, ο σοσιαλδημοκράτης. Τα μέτρα τα διαλέξαν οι Έλληνες. Η Ελλάδα να ξεχάσει τη διαγραφή του χρέους Μόνος εφικτός στόχος η επιμήκυνση Δηλαδή η μετακύληση του χρέους στις επόμενες γενιές Έχουμε και τους ντόπιους λακέδες Γίκας κασχαρδούβελες Σε λεπτή γραμμή η ρευστότητα για την οικονομία Παίρνει τη σκυτάλη από τον Στουρνάρα. Και οι δύο θα πρέπει να απολογηθούν όταν θα βγει μια νέα κυβέρνηση. Και άμα αυτή η νέα κυβέρνηση δεν προδώσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Άγγελα Μέρκελ, η δικιά μας. Αλληλεγγύη στην Ελλάδα Αν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις Δηλαδή τις απολύσεις Η Τις ιδιωτικοποίησεις Μαν Την χαλάρωση των σχέσεων εργασίας Μαν Λαγκάρτ Από το Δεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, αυτήν την οποία έβλεπε σαν σύμμαχο η εξωματική αντιπολίτευση στο θέμα της διαγραφής χρέους βγήκε και είπε ότι αποκλείεται μια διεθνής διάσκεψη για το ελληνικό χρέος και <Τι>... δεν Βαντά. Την ίδια ώρα που οι τσεκουροφόροι, που οι ακροδεξιές τσιρίδες και οι πρώην Ρέιντζερς και Κένταβροι που γίνανε ξαφνικά πρωθυπουργοί της χώρας, την ίδια ώρα που κάνουν την ακροδεξιά περιοδεία τους σε όλη την Ελλάδα, στη χώρα μας χτίζεται ένα κράτος τρόμου. Μετά τη σύλληψη του ξηρού, ο Χρυσόδελος Ξηρός μεταφέρθηκε στις φυλακές της δομοκού, τις φυλακές υψηλής ασφαλείας, μαζί με τους άλλους τρομοκράτες. Ein... Ίσως κάπως έτσι, η υποψία ότι τον ξηρό τον βγάλαν έξω ή ενεργούσε ως βαλτός από διάφορες υπηρεσίες, την οποία έφερε ο Γιωτόπουλος, καταρρίπτεται. Κανένας πράκτορας δεν μεταφέρεται σε φυλακές υψηλής ασφαλείας. Κλίμα τρομοκρατίας σε όλη την Ευρώπη. Μετά την επίθεση στο εσωτερικό περιοδικό από τζιχαντιστές πράκτορες τη Δύση. Γαλλη... ο γαλλικός στρατός έχει βγει στους δρόμους του Παρισιού. Η σλαμοφοβία είναι η νέα μόδα στην Ευρώπη. Η Ισλαμοφοβία είναι η νέα μόδα στην Ευρώπη η οποία φέρνει κοντά τις άλλοτε αστικές δυνάμεις με την ακροδεξιά της Λεπέν η οποία Λεπέν για πρώτη φορά μπαίνει στο Προεδρικό Μέγαρο ενώ λίγο πριν πεις στο Προεδρικό Μέγαρο επαναφέρει το θέμα της θανατικής ποινής ως άλλος βορίδης. Μπαρόζο Γιούγκερ και όλοι αυτοί οι Ευρωπαίοι οι Ευρωκράτες των Βρυξελών φέρουν αυστηροποίηση του ελέγχου στα σύνορα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών Η αρχή στην οποία δίθεν χτίστηκε η ΕΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή η λιστοσημωρία η αρχή της ελεύθερης διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών μέσα στα Ευρωπαϊκά Σύνορα πάει περίπατο Οποιουσδήποτε είναι λίγο πιο μελαμψός ή είναι μουσουλμάνος στο θρήσκευμα και ας είναι πομάκος της Θράκης μπορεί κάλιστα να είναι εν δυνάμει Η ακροδεξιά κατρακύλα της Ευρώπης συνεχίζεται μετά την Ουκρανία συνεχίζεται Μια ναζιστική Ευρώπη γεννιέται σε συντρέμεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ιδρύθηκε από ναζί Από ανθρώπους οι οποίοι γλίτωσαν το θάνατο στο δικαστήριο Τζιντεμβέργης Όλοι είναι σαρλή Και η Μέρκελ είναι σαρλή και ο Λάντι είναι σαρλί και ας με όπλα τους τζιχαντιστές really nice. και ο Ομπάμα είναι σαρλί και ας και αυτός του τζιχαντιστές και τους αδερφούς μουσουλμάνους στις εκστρατείες δημοκρατίας, εκδημοκρατισμού στη Μέσα Ανατολή και φυσικό δουκός μας, ο πρώην Ρέιντζερ, ο πρώην Κένταβρος, ο Αντώνης Σαμαράς είναι και αυτό σαρλί Είμαστε όλοι Charlie Έντο. Είμαστε όλοι Τσάρλι Έντο. Και κάθε σοβαρή χώρα θωρακίζεται, μάχεται κατά της τρομοκρατίας. Και η Ελλάδα είναι μια από αυτές τις χώρες που θωρακίστηκε κατά της τρομοκρατίας. Χαίρομαι για την ευαισθησία αυτή της νεολαίας. Πραγματικά συγκινούμε με το μήνυμα. 25 Γενάρη πάμε όλες οι σκάλπες να στείλουμε στο διάολο τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Για ακροδεξιά γιάφκα του Μαξίμου να πάει στο διάολο. Βορίδιδες, Γεωργιάδιδες, Μπαλτάκες, Σαμαρά... Σαμαράδες, όλοι στο διάολο. Ο λαό θα του στείλει. Και το Πασόκ, το κόμμα που γεννήθηκε ω Σοσιαλιστικό Κόμμα, πρόδωσε όλα του τα συνθήματα και παρέδωσε τη χώρα στο μνημόνιο και αυτό στο διάολο. Την ώρα no που κάνει εκπομπή με παίρνει ο Σπύρος από του στον αέρα. 25 Γενάρη πάνε όλοι να ψηφίσουν. Αυτό το τελευταίο δικαίωμα το οποίο μας έχει μείνει να μην τους το χαρίσουμε. Πάμε και ψηφίζουμε και στέλνουμε στο διάολο τη μνημονιακή συγκυβέρνηση. Εγώ ποτέ δεν θα πω τι να ψηφίσει ο καθένας. Μια φίλη ακροάτρια του πλατεία Ρέντιο, ε, παλιά η διεκτυακή φίλη, με ρώτησε χθε τι να ψηφίσει. Δεν μπορώ να πω σε καμία περίπτωση τι να ψηφίσει ο καθένας. Μπορώ να πω ότι δεν θα ψηφίσει ο καθένας και τι επιβάλλει το ελληνικό λαός να στείλει στο διάολο. Τη μνημονιακή συγκυβέρνηση, τις μνημονιακές τσόντες τους, Λάος και Δημάρ και τις μνημονιακές αυριανές τσόντες τους, Ποτάμια, Ρίζες κλπ. Όμως ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι αν ο ίδιος δεν πάρε το μέλλον στα χέρια του και δεν βγει στους δρόμους καμία κυβέρνηση με δίθεν αριστερό πρόσημο δεν πρόκειται να τον σώσει. Επίσης να ξέρει η ηγεσία τη αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλλον αυριανή κυβέρνηση της χώρας ότι αν δεν κάνει το ελάχιστο από αυτά που υπόσχεται και όταν λέω το ελάχιστο είναι η απομάκρυνση τη Τρόικα και είναι ε, να σώσει οτιδήποτε και αν σώζεται από την ανθρωπιστική κρίση θα αποκλουθήσει και αυτό το δρόμο προς το διάολο όπως τον πήραν η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ για το να ακολουθήσει πολύ πιο γρήγορα από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Μια, μια αυριανή κυβέρνηση, η οποία θέλει να λέγεται αριστερή, δεν είναι, ε, η οποία είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπέρ τη Ευρωζώνης. Το ελάχιστο που μπορεί να κάνει, αφού αποφασίζει λοιπόν να διατηρήσει τη συμμαχία με αυτή τη λιστόση μορέα, το ελάχιστο που μπορεί να κάνει είναι να επιβάλλει την απομάκρυνση της Τρόικα η οποία είναι ένα απεικαιοκρατικό σχήμα. Και φυσικά πολιτική μεσης, και κουπόνια δεν γίνεται. Ούτε όταν μετατρέπεις το πρόγραμμα των πρώτων 100 ημερών σε πρόγραμμα διακυβέρνησης, μέσα σε μια μέρα. Ξαφνικά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν για τις πρώτες 100 ημέρες έγινε πρόγραμμα τετραετίας. Επίση μια φιλική συμβουλή προς την αξιωματική αντιπολίτευση στο κάτω κάτω με το λαό της και τους ψηφοφόρους της έχουμε βρεθεί πολλές φορές σε κοινά μετερίζια στους δρόμους στις διαμαρτυρίε, μη γλυφτεί με τη διαπλοκή ούτε με παλιούς εφημεριδάδες τικαναλάρχες οι οποίοι το παίζουν αντιμνημονιακή για να πάρουν ένα κομμάτι από την αυριανή εντό αγωγικών αριστερή κυβέρνηση ένα κομμάτι ψωμί yeah. Και αναφέρομαι στους αβιρανιστές <Τι> Τους βρωμερούς κουρίδες όπως διαβάσετε σε μια ανάρτηση που έκανα Και που κάναμε και στο πλατεί Αρέντιο Οι οποίοι βγήκαν με πρωτοσέλιδο, το παρόν Κάνοντα λόγο για ένα νέο καραμαλισι τάγκς από το Μίκ Φεδωράκη και για ότι δίθεν τον επιστρατεύει ο Σαμαράς. Καλά θα κάνουν οι χθεσινοί αυριανιστέ που σήμερα κοντράρουν εντό εισαγωγικών το μνημόνιο για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί. Ως η αυριανή διαπλοκή της χώρας, τους ξέρουμε καλά, ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι οι ίδιοι που λέγανε ότι ο Μάνος Κατιδάκης και ο Μίκης Νοδωράκης ήταν στις νεολαίες μεταξύ. Είναι οι ίδιοι οι οποίοι προωθούν χωρίς να το καταλαβαίνουν ίσως όλοι στην αξιματική αντιπολίτευση τη μετατροπή της σε ένα συστημικό social-δημοκρατικό κόμμα. το της Contra News, των Αβριανιστών. Οι Γερμανοί θεωρούν χαρισματικό το Τσίπρα Όπως επίσης και επαφές του Τσίπρα με Ευρωπαίους αξιωματούχους Ο Αλέξης Τσίπρα στη συνέντευξή του στη Real News λέει Το κούρεμα δεν αφορά το χρέος στο Διεθνές Νομισματικό ταμείο. Ε, τώρα, μην ψάξουμε να βρούμε σχετικά το οποίο λέγανε ότι το κούρεμα αφορά το χρέο και στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Αυτά είναι σε άλλε περιόδου του ΣΥΡΙΖΑ. <Κι> γιατί στο Εκουαδόρ, γιατί κουρέψαν το χρέο του Δουνουτού, γιατί στην Αργεντινή κουρέψαν το χρέο του Δουνουτού, γιατί εδώ δεν κουρεύεται το χρέο του Δουνουτού, δεν κατάλαβα my all my music, <Κι> Τόσο από ότι το κούρεμα δεν αφορά το χρέο του Δουνουτού, που λέει ο κ. Τσίπρα στην του Σιραιαρνιού, το είπε ο κ. Σταφάκη. Επίσης δηλώνει πως τα ομόλογα που λήγουν σε δύο μήνες θα πληρωθούν. Μετά από αυτή τη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε το χρηματιστήριο Άνοδο. Μετά τα διαπιστευτήρια αυτά του Αλέξη Τσίπρα. Το βήμα του ψυχάρι, πρωτοσέλιδο, ιστορική ευκαιρία της αριστεράς. Την ίδια ώρα που ο παπάς, το από το γραφείο τύπου του κυρίου Τσίπρα, δηλώνει στο κόντρ 24 ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πρόεδρο δημοκρατίας ακόμα και αντικεντροδεξιάς. Ενώ κάνει λόγο για πρόεδρο με συνενέσεις. 25 του μηνός θέλουμε στο διάλο τη μνεμονιακή εισαγκυβέρνηση, αλλά να προσέχουν οι ερχόμενοι. Η Μόργαν Στάνλεϊ βλέπει πιθανή μετεκλογική συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία. Σε ένα φίλο που με ρώτησε για να το βλέπω πιθανό, εγώ του αμφιβάλλω φατούρο. Άμα συνεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ με την Νέα Δημοκρατία και βγάλει κατά δεξιά πρόεδρος Δημοκρατίας, θα βλέπεις ΣΥΡΙΖΑ ως τον δρόμο, ενώ πολιτευτεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, και θα του κάνεις φατούρο. Θα πάρει το ελικόπτερο και θα φύγει. ...και θα φύγει πιο γρήγορα από ότι φεύγουν αυτοί. Φτεκ, dein... Το ότι πήρε την Τζάκριο το βουδούρι... ...και τα λοιπά μνημονιακά κοπρόσκυρα στα ψηφοδέλτιά του... Ich frag, dich nicht, wer du bist. ...προκαλεί την αντίδραση πολλών κινημάτων... ...όπως η Επιτροπή Αγώνα Κερατέας... ...η οποία έβγαλε ανακοίνωση. Ah, Γιατί η κυρία Τζάκρικε στραφέν έναντίον του αγώνα που κάνανε οι αγωνιστές εκεί, πάρα, εκεί πάνω στην Κερατέα, στα βουνά. Ενώ προκάλεσε ακόμα και τη διαφωνία του Μανόλη του Γλέζου, του ιστορικού τελίκου τη αριστεράς, αλλά και ιστορικού Έλληνα, <Κι> ο οποίος προτίμησε να μείνει στην Ευρωβουλή και να αγωνιστεί για τις γερμανικές αποζημιώσεις σε αυτόν τον καλό αγώνα τον οποίο κάνει στο Ευρωκοινοβούλιο και να μην έρθει εδώ και εμπλεκτή με τα σκατά. Yeah, και είναι πολύ λόγικο. <σύνλια> Η Süddeutsche Zeitung κάνει λόγο για κρυφές επαφές του ΣΥΡΙΖΑ με Γερμανούς και αξιωματούχους της Ευρωζώνης, τις οποίες έχει αναλάβει προσωπικά ο κύριος Ασμουσεν, ο υπουργός της κυρίας Μέρκελ. <σύνλια> Ενώ στην του επιστολή που δημοσίευθηκε στη Χάντε Μπλαμπ προ το γερμανικό λαό, ο κύριο Τσίπρας είπε πω δεν θα συγκρούσει με του ετέλου. Εγώ αυτό που σα είπα, άμα η κυβέρνηση που προκύψει στις 25 Γενάρη, ειδικά αν είναι κυβέρνηση αυτοδυναμία Δηλαδή αν το ΣΥΡΙΖΑ έχει, έχει λιμένα τα χέρια και πρέπει να έχει λιμένα τα χέρια μετά τι 25 Γενάρη, κάνει αυτή τη μεγάλη κολοτούμπα, τότε η ΣΥΡΙΖΑί θα του βλέπει στον δρόμο και θα το φατούρο. Θα τρέχουν πιο στο πορτοπάλιο ή ελικόπτερο. ερικόπτερο Αν αναφέρομαι στον λόγο του ΣΥΡΙΖΑ Ο οποίος είναι αγωνιστής Επίσης με τη συνέντευξή του στο Χατζη Νικολάου στον Ενικό Κάνει λόγο για ως με την Αίγυπτο Ποια Αίγυπτο του Μόρσε Το δικτατορικό Απαρχάιτ του Καϊρού I can't help it. Είναι πολλά τα θέματα Παρόλα αυτά Ότι και να κάνει Ότι μαλακίες και να κάνει η εξωμαντική αντιπολίτευση Η φθορά της μνημονιακής συγκυβέρνησης Είναι δεδομένη Τα δύο μεγάλα κόμματα Τα οποία χρεοκόπησαν τη χώρα και τα Καταπαρέδωσαν σιρο... σιδηροδέσμια Στους δανειστές Παίρνουν το δρόμο που του αξίζει Το δρόμο προς το διάολο Παρά τις φιλότομες προσπάθειές τους με βαλικάκια κλπ και κλπ κόλπα που γυρίσαν τη χώρα πίσω στην αποστασία του 65 αλλά και τη του δικαιώματος των δεκαοκτάριδων να πάνε να ψηφίσουν η φθορά τους μεγαλώνει Το εθνικό νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε. Αν με ρωτήσετε μπορώ να σας κάνω μια κρίση για το αν ήταν επιτυχής η επιλογή να μπούμε ή όχι. Όμως τώρα βρισκόμαστε το 2013. εθνικό μας νόμισμα είναι το ευρώ και η λύση είναι να αλλάξει η Ευρώπη για να γίνει βιώσιμο το ευρώ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 Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες εισάγουμε την ηλεκτρονική κάρτα για κάθε πολίτη με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την συναλλαγή με τη δημόσια διοίκηση. Καταργούμε αυτό το αμέτρητο πλήθος δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας καταστημάτων στη θέση του προληπτικού ελέγχου. Εισάγουμε τον κατασταλτικό έλεγχο. Συγκροτούμε Ειδικό Γραφείο Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας υπό την ευθύνη της Βουλής των Ελλήνων. Ιδού λοιπόν η Ρόδος, Ιδού και το πίδημα, λένε μερικοί. Ε, λοιπόν, ναι, Ιδού η Ρόδος. Και το πίδημα σε λίγες μέρες θα το ζήσουμε με την όθιση του λαού μας στην Κάλπη στις 25 του Γενάρη. Όπως έζησε το πίδημα και θα το ζήσει στις 25 Γενάρη, είναι σίγουρο το πίδημα, η μνημονιακή συγκυβέρνηση των δύο κομμάτων που διέλυσαν τη χώρα, έτσι μπορεί να ζήσει το πίδημα και οι κατεφημισμών αριστερά, η αυριανή σοσιαλδημοκρατία, αν τελικά προχωρήσει στο μεγάλο συμβιβασμό, στη Μία Βάρκηζα. Και έχω την αίσθηση και πιστεύω ότι ο αριστερός κόσμος και ο δημοκρατικός κόσμος ο οποίος πάει να ψηφίσει σήμερα ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει μια ανάσα από τα μνημόνια με την ελπίδα ότι θα του τη δώσει το ΣΥΡΙΖΑ ε, και για να στείλει στο όλα αυτά τα δύο κόμματα δεν θα δεχτεί κάρτες του πολίτη και ηλεκτρονικό φακέλωμα. Δεν το λέω αυτό για να μπουκοτάρω κανέναν, έτσι κι αλλιώς και το Παζόχ και η Νέα Δημοκρατία έχουν ταχθεί υπέρ της κάρτας του πολίτη και πέρ υπέρ της Ευρωκρατίας των Βρυξελών. Εγώ απλά παρατηρώ ένα βήμα πριν την εξουσία, μεγάλες κολουτούμπες από κάποιες. Όπως είπαμε, 25 Γενάρη πάμε στην Κάλυπη και στέλνουμε στο διάολο την μνημονιακή συγκυβέρνηση. Ελπίζουμε ότι η επόμενη κυβέρνηση τουλάχιστον θα στείλει στο διάολο με τη σειρά της στην Τρόικα Την είπατε αρμοστία στη χώρα μας Τους αρμοστές, τους επιτηρητές you, Lily, Και θα περισσώσει ό,τι και αν σώζεται από την ανθρωπιστική κρίση Και όχι μόνο με κουπόνια, δεν είναι πολιτικοί τα κουπόνια Τι είναι αυτό ο αδερφός του Άδων Ελενίδας; Ότι ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κυβερνήσουν σε δύο εβδομάδες Για πρώτη φορά, πρώτη φορά αριστερά Δεν έχουν καμία διαφορά από τους τρομοκράτες που σκοτώσαν εκείνους ανθρώπους στο Παρίσι Καμ... Αν γίνουν εκλογές θα τις κερδίσουμε Και να σου πω και κάτι Το αισθάνομαι όπου και αν πάτε το αισθάνεσαι κι εσύ. Δεν έχουν καμία διαφορά λοιπόν η ΣΥΡΙΖΕΗ λέει από τους τρομοκράτες στο Παρίσι. Κάποιος ενημερώσει το Λεωνίδα Γεωργιάδη, τον αδερφό του Άδωνη ποιοι, χρηματοδο... ποιοι χρηματοδοτούν του τρομοκράτες στο Παρίσι και αλλού. Και κάποιος τον ενημερώσει ότι συνήθως τρομοκράτες που έχουν πιαστεί δεν είναι μαύροι, δεν είναι μετανάστες, δεν προέρχονται από την Μέσα Ανατολή. Είναι πλουσιό Ευρωπαίοι ή Αμερικάνοι. Johnny, Φίλοι του πλατεία Ρέντιο, λίγο λίγο φτάνουμε στο τέλο τη σημερινή πατς γερμάνικα, τη πρώτη πατς γερμάνικα του 2015. Στο πρώτο μισό τη εκπομπή είχαμε μαζί μα τον Μίτσο Τομπαρδούζα, ο οποίο τρέχει ο καημένο πολύ, τρέχει πολύ, γι' αυτό έχει καιρό να κάνει εκπομπή. Τώρα θα κάνει του τζιχαντιστέ από ό,τι κατάλαβα. Έδωσε μια πρώτη γεύση. Στην εκπομπή του Σπύρου, στους αφαιόφωγους, στην οποία και συμμετέχει συνήθως Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο πλατεία-radio.gr Ακολουθεί η εκπομπή καψεμί σε επιμέλεια του δικτύου ελευθερών φαντάρων Σπάρτακος Σε μισή ώρα, στις 6,5 ώρα, έρχεται ο Νίκος Αργυρίου Από το δίκτυο ελευθερών φαντάρων Σπάρτακος να κάνει την εκπομπή το καψεμί. Από ό,τι μου είπε στο τηλέφωνο, το θέμα τσεκπομπής είναι η σχέση των κομμάτων της σημερινής κυβέρνησης αλλά και της αυρανής κυβέρνησης, της σημερινής αντιπολίτευσης, με τα θέματα του στρατού, οι θέσεις τους, εν ώψη των εκλογών της 25 Γενάρη. Να πάμε να ψηφίσουμε την Κυριακή, να μην τους χαρίσουμε το τελευταίο δικιάμα που μας έχει απομείνει, να μην έχουμε τις ευδαισθήσεις πως με μια ψήφο θα σωθεί η Ελλάδα, ούτε ότι ένα ακόμα. Που έχει αρχίσει ήδη να βάζει νερό στο κρασί του πριν γίνει κυβέρνηση Μπορεί να σώσει την Ελλάδα Αλλά πρέπει να πάει ο λαός να δείξει την αντίδρασή του Σε αυτά τα δύο κόμματα τα οποία διέλυσαν τη χώρα Και στην Ευρωκρατία των Βρυξελών Και στον Διεθνής Νομισματικό Ταμείο Του οποίου χρέος δεν κουρεύεται Από ό,τι μας ενημέρωσε ο Αλέξη και θα ήθελα πολύ να δω ένα μαθητικό κίνημα το οποίο θα ήταν στα κάγκελα για την ψήφο στο 18. Η νέα γενιά η οποία έχει έτσι κι αλλιώς, όταν λέω η νέα γενιά εννοεί το 18, γιατί και εμείς την νέα γενιά ανήκουμε, η οποία έτσι έτσι έχει απαξιώσει το δικαίωμα της ψήφου. Αυτό λοιπόν ίσως να λειτουργήσει ω ούτως ώστε να διεκδικήσει και αυτό το δικαίωμα και άλλα δικαιώματα αυτή η νέα γενιά της οποίας φορτώνουμε το χρέο σε περίπτωση επιμήκυνσης η οποία πρέπει να ζήσει με αυτό το δυσβάστακτο χρέο πρέπει να ζήσει δουλοποιημένη σε μια πικία χρέου, η οποία ονομάζεται Ελλάδα σε ένα γαραντικό χωριό τη Παρκς Γερμάνικα Εμεί θα τα πούμε, βαρά να τηλέφωνα Εμεί θα τα πούμε, όχι την Κυριακή, είναι εκλογές θα τα πούμε την επόμενη Τετάρτη, σε μια εβδομάδα ακριβώ στην Παξ Γερμάνικα Θα δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών και να τα σχολιάσουμε Χαιρετισμούς σε όλο το αγαλαντικό χωριό μου είναι συντονισμένοι σε μισή ώρα Νίκος Αργυραίου από το δίκτυο ελευθερών φαντάνων Σπάρτακος στην εκπομπή του πλατεία Radio, το Καψιμί Αυτό γίνεται γιατί. γιατί τα στελέχη μας η ηγεσία μας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 Ο Φούχτελ είναι ένας πάρα πολύ συμπαθής άνθρωπος, άμα το γνωρίζετε. Σε ουραλογείτε. Πάρα πολύ συμπαθής. Ο Φούχτελ. Πάρα πολύ Πήγα την πλημωνιακό, για μένα δε δεν δώτε λοιπόν, να δείτε δεν να να Δεν όχι να μάθετε. Να η είναι να μάθετε. Θα λέω λοιπόν εγώ ότι αυτά είναι πίοντα. Απολύτως, Απολύτως! Πασόχ <Ρίως> <μέσα>. <Ρίως> Απολύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω από τα ρούχα, <Ρίως> από τα ρούχα <Ρίως> <που> <Ρίως> <πω>. <Ρίως> Εγώ περιμένω μια απάντηση. Αν δεν θέλετε <Ρίως> να μου απαντήσετε, <Ρίως> δεν θέλω να σας απαντήσω όμως. <Ρίως> Σα απαντώ, αλλά με εξοργίζετε όταν πιστεύετε ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, οι εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα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 Wer wird bei dir Laterne stehen mit dir in den Momenten mit dir in die Wenn sich die später Nebel drehen wer wird bei dir Laterne stehen mit dir Σύρρε, Έχουμε ξένη κατοχή. Παρακαλώ, καλή τύχη. Ξένη προσώτες, κατοχή, δεν φωτογράφηκα. Είναι, είναι στρατιώτε, ξένοι, με γραβάτα και, και κοστού.